Στο όνομα του πατρό και του πιθανό του βασιλέφου ράνιου. Παρά και το δείγμα τη αληθία πάντα, παρόλο και τα πάντα πληρώνει. Στου ευρώ του αναθρώπου τη βρίσκου ελφέ και σκίνη και οι κεφάρε που μα πάει κρίδε και σώσει να θέλετε ψυχισμό. Αλλά και ο λόγο το κίνητρο τη πράξη του γεγονότου του φαινομένου. Και αυτό κύριο είναι που είναι σημαντικό. Είναι λέει δε δυνατόν μία θερμή ψυχική διάθεση να προσφέρει εις τον Θεόν και μόνην ώρα όσα δεν προσέφερε άλλη ψυχική διάθεση εις διάστημα πεντήκοντα ετών όταν είναι ψυχρά και χαλαρά. Έτσι παραδείγματο χάρη εάν οι δαίμονες ιδούν ότι κάποιος υβρίσθη ή τιμάσθη ή εζημιώθη ή κάτι παρόμοιο έπαθε και στενοχωρείται όχι διότι έπαθε κάτι κακό αλλά διότι δεν υπέφερε με γενναιότητα χωρίς να λυπηθεί των πειρασμών αυτήν την ψυχική διάθεση φοβούνται πάρα πολύ οι δαίμονες διότι γνωρίζουν ότι ο άνθρωπος αυτός βρήκε την δόντα της αληθείας και θέλει να περιπατήσει σύμφωνα με τις εντολές του Θεού. Το πρώτο παρήγορο είναι ότι εμείς που είμαστε μέσα στα λάθη μας και περνάν τα χρόνια μας και χάνουμε τον καιρό μας ε, κατανοούμε ότι η αλλαγή δεν, είναι μόνο, δεν έχει να κάνει μόνο με την ποσότητα του χρόνου αλλά με την ποιότητα της διαθέσεως μας. Όπως ο λιστής με δυο λόγια αληθινά μπήκε στη βασιλεία των ουρανού, μπορεί και σε μας να συμβεί, να αλλάξει όλη μας η καρδιά σε μια στιγμή που εφόσον η διάθεσή μας είναι σωστή. Άρα δεν υπάρχει δυνατότητα απογνώσεως όπως επίσης δεν μπορούμε να νιώθουμε εξασφαλισμένοι γιατί πάρα πολλά χρόνια κάνουμε ένα αγώνα ή είμαστε μέσα στην Εκκλησία όταν απλώς είναι αυτή η παραμονή μας στην Εκκλησία παθητική και να είναι απλώς μια παρακολούθηση του χρόνου που χάνετε Υπάρχει μια ευλογία που μας χάρισε ο Θεός τον, τον χρόνο, την ζωή μας που εδώ και τώρα και είναι πολύ για την Εκκλησία αυτό ο και τον πνευματικό αγώνα βεβαίως όταν λέμε Εκκλησία είναι τόσο ε, ε, είναι φορτισμένη η έννοια Εκκλησίας τόσο αρνητικά να καταλάβουμε όταν λέμε Εκκλησία εννοούμε το σώμα του Χριστού εννοούμε αυτή την αγιοπνευματική κίνηση του ανθρώπου προ τον Θεό Επομένως αυτό που ε, χρειάζεται να καταλάβουμε ότι δεν είναι αρκετή η ποσότητα του χρόνου για να μας εξασφαλίσει ε, αυτό που έχει σημασία είναι αυτό το ζωντάνημα το εσωτερικό αυτή η διάθεση εσωτερική. 50 χρόνια λοιπόν μπορεί να έχουν λιγότερο δύναμη, από μια στιγμή. Και λέμε ότι υπάρχει αυτή η ευλογία του χρόνου της κάθε στιγμής που μπορούμε να την δούμε με σοβαρότητα. Το εδώ και τώρα σημαίνει ότι εδώ και τώρα μπορεί να γίνει η μεγάλη ανατροπή. Εδώ και τώρα μπορεί να θέσω σε λειτουργία την καρδιά μου. Εδώ και τώρα μπορεί να πάρω στα σοβαρά τη ζωή μου. Εδώ και τώρα μπορεί να αλλάξω τη διάθεσή μου και να αρχίσουν τα πράγματα να αλλοιώνονται. Δηλαδή, νιώθουμε μια ψύχρα, μια διαφορία, μια κόπωση, μια ανία. Χρειάζεται να αλλάξουμε το λογισμό μας, να αλλάξουμε την συνεργή μα κατεύθυνση με τέτοιο τρόπο που να μας δίνει δύναμη, να μας δίνει κουράγιο. Αν θέλετε, αυτό που έχουμε ανάγκη είναι να πιστέψουμε στον καλό αυτό που έχουμε. Αυτό που δεν μας αφήνει να κάνουμε κάτι καλό είναι γιατί δεν πιστεύουμε στις δυνατότητες μας, δεν πιστεύουμε στον καλό μας εαυτό. Και εκεί αυτό μας φέρει μια εσωτερικά μια απογοήτευση και παραδιδόμαστε στην Ανδράνεια, στην Ακηδία. Και δεν υπάρχει ζωντάνεμα και δεν υπάρχει το εδώ και τώρα. Εδώ και τώρα, αν πιστέψουμε στη δυνατότητα μα, στον καλό μα αυτό δηλαδή, και τον θέσουμε σε λειτουργία, τότε αρχίζουν τα πράγματα να αποκτούν άλλη κατάσταση. Αναφέρει λοιπόν ο Ζωσιμάς εδώ ότι ένα παράδειγμα πως μπορεί να λειτουργήσει αυτό το πράγμα. Λέει. Εάν κάποιο, αν δουν οι δαίμονες, ας το πούμε, ότι κάποιος ευρίστη ζημιώθηκε, έπαθε κάτι και στενοχωριέται όχι γιατί τον ζημίωσαν αλλά που δεν υπέφερε με γενναιότητα και με άνεση αυτό και λέει υπάρχει η αντίληψη ανθρώπινη, η φυσική, λες τι μου έκανε ο και εξοργίζεσαι. Υπάρχει και μια άλλη αντίληψη που βλέπεις τα πράγματα σε μια αλληδιά σας και λες γιατί δεν υπέμεινα. Γιατί προσβλέπω στην ανθρώπινη γνώμη τι είναι αυτό που μα ενοχλεί όταν πάθουμε κάτι κακό, Ότι μα αδικήσαν, ότι μα συκοφαντίσανε. Γιατί δίνουμε σημασία στην ανθρώπινη γνώμη, Γιατί θέλουμε να μα τιμούν οι άνθρωποι. Γιατί έχουμε το πάθο τη κοινοδοξία, τη φιλοδοξία. Αλλά καμιά ανθρώπινη αναγνώριση δεν μπορεί να μα ελευθερώσει εσωτερικά, δεν μπορεί να μας δώσει τη χαρά. Ο άνθρωπο ο ελληπή, ο κακομήρη, ο λυψό εσωτερικά είναι που διψά μια αναγνώριση ανθρώπων. Και όταν ζητάς την αναγνώση του ανθρώπου, όταν δεν σου γίνεται αυτό, αλλά μάλλον υπάρχει αδικία, το δεξοργίζεσαι. Όταν λοιπόν δεν υπάρχει αυτή η γενναιότητα του να είσαι ελεύθερος εσωτερικά, τότε πραγματικά όταν δεν υπάρχει αυτή η ελευθερία χαίρονται οι δαίμονες. Πάντως αυτό που χρειάζεται να κρατήσουμε είναι ότι να, είναι, να πιστεύουμε στις δυνατότητές μας. Έρχεται κάποιος να εξομολογηθεί. Και ο πνευματικός μπορεί να δει κάποια στραβά. Δεν κάνει τόσο ωφέλεια το να πεις του άλλο πόσο κακό είσαι και πόσο ομορτωλός είσαι όσο το να του δείξεις τι δυνατότης έχει και τι καλό έχει. Αν δει τις δυνατότητες και το καλό που έχει, αυτό έχουμε ανάγκη πολύ, τότε παίρνουμε δύναμη να προχωρήσουμε. Όπως όταν κάνουμε κάτι στραβό μέσα μας λέμε πω, πω τι έκανα, ποιος είμαι και τι γίνεται Αυτό δεν μας δίνει δύναμη μας καθυλώνει αν πίσω από αυτό όμως δούμε τι καλό μπορεί να υπάρχει και τι καλό έχουμε και αυτό μόνο ο Θεός μπορεί να μας το μαρτυρήσει ο διάβολος φανώνει τα λάθη μας και μας απογοητεύει ο Θεός φανώνει τα λάθη μας αλλά φανώνει και το καλό και τις δυνατότητες που έχουμε για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε Συνεχίζει ο Ζωσιμάς, ο Ζωσιμάς, έλεγε πάλι ο ίδιος ότι αν κάποιος ενθυμηθεί εκείνο που τον στενοχώρησε ή τον ενέπαιξε ή τον ενζημίωσε ή οπωσδήποτε το επροξένησε κάποιο κακό, πρέπει να τον ενθυμηθεί ως ιατρώον και από τα βάθη της ψυχής του να έφυγε δι' αυτόν. Τώρα αυτό είναι κουφό λίγο. Θα σου κάνει άλλο κάτι κακό, λες ιατρό. Δεν έχει την έννοια αυτό του να όλο μου, μου τον εκνευρισμό, όλη μου την αντίσταση να την αποθήσω, να την καταπιέσω μέσα μου και να το δώσει η και καλά. Αυτό δεν είναι υγιή συμπεριφορά. Αυτό είναι άρρωστο. Το βλέπω ως η με ποια έννοια. Ότι έβγαλε στην επιφάνεια το πάθος. Όπως το σάπιο, το το, το λέμε, το μουχλιασμένο ψωμί που είναι μέσα μου μουχλιασμού δεν φαίνεται. Το μαχαίρι έρχεται το και λέει ότι Είναι αυτός που μας φανερώνει τα πάθη. Όχι ότι αυτό που έκανε σωστό, όχι ότι πρέπει να καταπιέσουμε την αντίστασή μας, την αντίδρασή μας, αυτή την φυσική ανθρώπινη κατάσταση. Αλλά τον αναγνωρίζουμε ως ιατρό γιατί καθρεφτίζεται σε αυτήν την συμπεριφορά η δική μας κατάσταση. Και αν θέλουμε τη θεραπεύουμε. Αν για παράδειγμα κάποιο μας προσβάλλει, μας αδικήσει, δεν σημαίνει ότι αυτό ήταν καλό που έκανε. Ούτε αυτό δικαιώνει ότι, ότι αυτό πρέπει να δικαιώσουμε την πράξη αυτή. Και είναι καλό για μας το βαθμό που εξωτερικεύονται τα πάθη εξαφορμή αυτή τη συμπεριφοράς του και αν θέλουμε μπορεί να τοποθετηθεί και με τέτοιο τρόπο που να λειτουργήσει θεραπευτικά. Για παράδειγμα, κάποιος ο οποίος είναι ασθενής. Μια ασθένη η οποία δεν έχει σύμπτωμα είναι πάρα πολύ επικίνδυνη. Και όταν για κάποιους λόγους κάποια επέμβαση ιατρική ή κάποια αντί, αντίδραση τη ασθένεια βγάλει το σύμπτωμα, βγάλει το επώδυνο πράγμα, το επώδυνο γεγονός τότε μπορεί να υπάρξει θεραπεία και αυτό είναι θεραπευτικό. Λοιπόν αυτή μας η αντίδραση στη συμπεριφορά του άλλου είναι το σύμπτωμα που δείχνει ποια είναι η αρρώστια μας και άρα μπορεί αυτό να λειτουργήσει θεραπευτικά. Και αυτό το λέμε για να μην ξεγελαστούμε από αυτό και ο χριστιανός, ο χριστιανός γίνει μια ιτοπαθή συμπεριφορά ότι σκύβουμε κεφάλι, τα δεχόμαστε και πρέπει να το καταπιέσουμε αυτό γιατί δεν θα θεραπευτεί αυτό, γιατί εκεί που ήταν τουλάχιστον φυσιολογικός όχι μόνο πνευματικός θα γίνει, ψυχασθενής θα γίνει νευρωτικός θα γίνει από τις πολλές καταπιέσει που έχει ο άνθρωπος αν όμως υφαίνει στο νου του λογισμού εναντίον Του σαφώς θα έρθει η πρώτη αντίδραση Αλλά άλλο να βγει αυτό και αν το υφαίνεις, να το καλλιεργεί, να το δουλεύεις και να δικαιώνεις πάνω σε αυτό Αν όμως υφαίνει στο νούν του λογισμού εναντίον Του τότε σκέπτεται κακόν εναντίον της ψυχής όπως οι δαίμονες Μάλλον ο ίδιος γίνεται δαίμον και εχθρός του εαυτού του αφού δεν επιθυμεί να απαλλαγεί από την κακία του αλλά να υποφέρει αθεράδευτα. Διότι, αν δεν ήταν αρρώστος, δεν θα το από το πάθος εναντίον αυτού ο οποίος τον ελείπησε, τον εσθενοχώρησε και τον οποίον του έστειλε ο Χριστός ως ιατρών για να του φανερώσει την πάθησή του με την προσβολή και τη ζημία. <Και> Κάποιος αδικείται. Δεν σημαίνει ότι απ' τη στιγμή που είναι αδικημένος είναι και δικαιωμένο. Κάποιο ο οποίο αδικείται δεν σημαίνει ότι επειδή αδικήθηκε έτσι είναι δικαιωμένο, θα δικαιωθεί ανάλογα πώ θα τοποθετηθεί. Και ποια είναι η τοποθέτηση, υπάρχει η κοσμική αντίληψη, η ανθρώπινη αντίληψη, αν θέλετε, που άλλο καθίσταται εχθρό μα. Τον κόβουμε από τη ζωή μα. Τον απομακρύνουμε από την καρδιά μα. Δεν θέλω να έχουμε σχέση μαζί του. Έχουμε μια εμπαθή διάθεση. Και άλλη κατάσταση που εξακολουθούμε έστω. Αλλά τη συμπεριφορά του, μέσα από την άρρωστη συμπεριφορά του, που είναι ένα άρρωστο μέλο, είναι ένα άρρωστο μέλο, αλλά μέλο. Είναι άρρωστο μέλο γιατί σφέρθηκε με αυτή την κακότητα, ή την εχθρότητα, ή την εμπάθεια, αλλά πάλι εξακολουθεί να είναι μέλο μου, μέλο του Χριστού. Και όλοι είμαστε μέλη του Χριστού. Καλό λοιπόν το να πω, ναι, με αδίκησε, ναι, έγινε λάθο. Και άλλο να τον αποκόψω από το μέλο του Χριστού. Γιατί τίποτα δεν δικαιολογεί την απώλεια τη ενότητα. Μόνο η κοσμική αντίληψη τη δικαιώνει. Ο λόγος του Χριστού δεν δικαιώνει καμία απώλεια τη ενότητα. Ο ό,τι κι αν έκανε, σαφώ, τι σημαίνει ότι τον δέχομαι ω ιατρό μου. Δεν σημαίνει ότι του λέω καλά έκανε και σεβάστηκε τη ζωή μου έτσι όπω είσαι και συμφωνούμε έτσι και συνέχισε έτσι. Επισημένεται το πρόβλημα, αναγνωρίζω μέσα μου το πρόβλημα που φέρθηκε αυτό έτσι, αλλά ταυτόχρονα μου έβαλε και το δικό μου πρόβλημα. Την εμπάθειά μου, την καινοδοξία μου που επροσβλήθηκε, και αντιδρώ και θυμώνω και οργίζομαι. Και ταυτόχρονα κρίνομαι αν θα δω τα πράγματα είναι χριστό ή όχι. Και ποια είναι η χριστό τοποθέτηση, Αν εξακολουθώ να τον θεωρώ μέλο του ίδιου σώματο, έστω και άρρωστο. Στην καρδιά μου τον τοποθετώ, δηλαδή συνειδητοποιώ ότι είμαστε όλοι ένα. Και Αυτός, εάν δεν υπάρχει αυτό, δεν υπάρχει προσευχή πραγματική. Δεν υπάρχει σχέση με τον Θεό. Νομίζω είναι το Θέλετε να ρωτήσετε πάνω σε αυτό, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Γιατί έτσι, και γιατί, γιατί είναι σημαντικό, Γιατί τι είναι η ουσία τη αμαρτία, Πολύ απλά. Η ουσία τη αμαρτία ω συνέπεια είναι ο χωρισμό. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Το κομμάτιασμα. Είναι η απόλυτη ενότητα. Έτσι, εάν εγώ υπέστην αδικία από κάποιον αλλά δεν χωρίστηκα από αυτόν δεν είμαι στην αμαρτία. Αν όμω χωρίστηκα εσωτερικά η συνείδησή μου τον έβγαλε, τον απέβαλε από απ το είναι μου απευλήθη από το είναι μου, από την έννοια μου, από την καρδιά μου τότε είμαι στην αμαρτία. Ό,τι και μου κάνει άλλος. Και αδικημένος είμαι και στην αμαρτία είμαι. Το καταλάβατε είναι φοβερό αυτό Είναι μεγάλη αδικία που κάνει στον εαυτό μας Να μην το πούμε κοσμικά γιατί δεν επιτρεπεί με παπάς Και είναι αδικημένος λοιπόν Και στην αμαρτία <συσκύνω> Δεν ξέρω πώς το λένε Δεν τη θυμάμαι κιόλα. <συσκύνω> Κάτι θα Πέστε μου Μια <συσκύνω> <συσκύνω> α... <συσκύνω> α... <συσκύνω> Τι πέστε μου Κανένα αυτοκινήτο <συσκύνω> Έχει παρκάρει ένα αμάξι σε μια θέση αναπηρική είναι το ΣΕΑΤΟ ΛΕΔΟ νΙΖΙΤΑ ΩΜΗΚΡΟΝ 6297 Αν είναι δυνατόν να φύγει. Πεστάσου. Η ενότητα καταρχήν είναι δώρο. Και η ενότητα είναι δεδομένη. Η υπάρχει. Είναι ο Χριστός η γενότητα. Δηλαδή στο σώμα ότι είμαστε όλοι. τι διαφυλάσσουμε Σύμφωνα με την επιλογή μας, αν τον άλλο δεν το βγάζουμε με τη ζωή μας και να τον εντάσσουμε και συνεντασόμεθα στο σώμα του Χριστού. Δεν είμα, και πρακτικά, απλά δεν είμαι αδιάφορος για αυτόν, δεν είμαι εχθρικό για αυτόν, δεν είμαι περιφρονητικός για αυτόν και δεν γίνουμε εχθρό αυτού. Σε μια ομιλία... Αν είναι εκείνο, είναι το πρόβλημα. Αλλά από μένα δεν είναι μακριά. Για παράδειγμα μπορεί ένα παιδί να φύγει από το σπίτι. Και να αρνηθεί τους γονείς. Η μάνα δεν το αρνείται. Η μάνα είναι ενωμένη μαζί του. Αυτό δεν είναι ενωμένο μαζί τη. Και ακριβώ επειδή η μάνα είναι ενωμένη μαζί του, μπορεί αυτή η διάθεση να το αφήξει πάλι κοντά και να το σώσει. Δεν θα σώσει το παιδί κουβέντα τη μάνα, ούτε τα κηρύγματα τη μάνα, ούτε τα κηρύγματα του παπά. Είναι γιατί η καρδιά μου εξακολουθεί τον έχει μέσα. Και αυτό το πράγμα έχει άλλη ενέργεια και άλλη δύναμη και μπορεί αυτό να το σώσει. Κάθε μια παλλιότητα λιωμιλία για να μοναχό να τώρα, που είχε άδικα για ένα αντίστημα για μηχεία, κάτι θυμάται κάποια θυμάται όπως της. Μηχεία μοναχός όχι. δεν μοναχός όχι. δεν μοναχός άδικα. ο όλη δεν το έκανα όπως όλοι οι μοναχοί και μετά από χρόνια με κάποιο τρόπο αποκαλύφθηκε ότι ο μονακός αυτός όντου είχε κάτι και γύρισε, ε, ε, συνέχιζαν να εκκλησέρωσαν μαζί του, αλλά δεν είχαν δεν είχε επικοινωνία μαζί, δεν τον απέχονταν. Και γύρισε και ήταν θυμάμαι καλά ότι σας συγχωρώ όλους, αλλά φέρντε από εδώ, γιατί δεν γύρισε ούτε ένας να γυρίσκεται να μου δείχνει τη στιγμή που έπασχα, να δεν με βοηθήσει. Αυτό δεν είναι σημαντικό που είπατε κρίνηση. Φεύγω από κάποιους γιατί δεν συναντώ ή γιατί δεν συναντώ περιβάλλον που μπορεί να με βοηθήσει δε συναντώ τέτοια αγάπη που έχω ανάγκη για να ενισχυθώ μην το πέζουμε Αγιόλοι έχουμε ανάγκη από αγάπη για να ενισχυθώ ή γιατί πρέπει παιδαγωγικά να δείξω σε αυτούς ότι δεν έχουν αγάπη Ίσως το δεύτερο να ήθελε να δείξει εδώ ο γέροντας να τους δείξει με έναν τρόπο ευαίσθητο να τους προκαλέσει να τους τραυματίσει την καρδιά για να τεθεί σε η καρδιά. Όταν πάει η καρδιά δεν, δεν κάνουν άταξη ότι είναι σε δύσκολη κατάσταση. Κάνουν μια ανάταξη, κάνουν πώ λοιπόν, τα σοκ. Λοιπόν, είναι ένα σοκ για να μπουν σε μια διαδικασία να λειτουργήσει η καρδιά τους. Γιατί ουσιαστικά πάντα τους είχε στην καρδιά τους αυτό ο ίδιος. το άτομο και από μέσα μου τον αγαπάω από όλα αυτά. Συγγνώμη, δεν σα άκουσα στην αρχή. Η υπόψη τη σχέση μου με τον το πάντο. Από μέσα μου μου στάθουν πάλι αγάπη. Αλλά ξέρω ότι δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα για να, να... να κίνησε συνέχεια μαζί του. Είναι πάλι αμαρτή αυτό. Όχι. Αρκεί να είναι έτσι όπω το λέτε. Δηλαδή αν είναι έτσι όπω το λέτε... Ξέρω ότι μέσα μου δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα. Ναι. Είναι σύμφωνα με τα δεύματα που έχουμε σήμερα έτσι είναι. Ε, έτσι όπω το λέτε δεν είναι πρόβλημα, Αν πραγματικά το ζείτε έτσι. Όμω υπάρχει ένα άλλο πρόβλημα εδώ. Δεν μπορείμαστε να είμαστε βέβαιοι ότι δεν θα αλλάξει ο άνθρωπος. Και νομίζω γι' αυτό το είπαμε στην αρχή, το μεγαλύτερο λάθος είναι να μην, το να μην πιστεύουμε στην αλλαγή μας και στην αλλαγή του ανθρώπου. Και η αλλαγή αυτή μπορεί να συμβεί έως την τελευταία στιγμή και επίσης να δούμε αν έτσι είναι τα πράγματα στην καρδιά μας βεβαίως αφενός και αφετέρου αν έχουμε κάποια ευθύνη στο να έχει τέτοια ο άνθρωπος και τέτοιες διαθέσεις αν το ξεκαθαρίσουμε ότι δεν έχουμε ευθύνη και κάναμε τα πάντα και ο ίδιος δεν μπορεί μπορεί βεβαίως να απομακρυνθούμε αλλά δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι δεν μπορεί να αλλάξει ο άνθρωπος κάπου είδα ένα χέρι εκεί ναι <συσχελίδι> τον τρόπο μπορεί να προσβληθεί από τη συμμεριφορά των άλλων να προσβληθεί τι εννοείται να φύγεται εννοείται κοιτάξτε αν όλα έχουμε την ευαισθησία, ευαισθησία που έχει ο κάθε άνθρωπο. Άλλο άνθρωπος είναι πιο σκληρό, εσωτερικά και δεν θύγεται εύκολα άλλος είναι πιο ευαίσθητος και θύγεται εύκολα Συνήθως ο ευαίσθητος κρύβει και έναν ιδιότυπο εγωισμό Όχι πάντα, μπορεί και ο σκληρός άνθρωπος το, έχει αυτό το πράγμα ε, Δεν καταλάβουμε στο ερώτημα, δηλαδή εφόσον θίγεται Δεν χρειάζεται όμως να υποκριθεί ότι δεν θίγεται Υπάρχει κι αυτός ο κίνδυνο. Να πω εγώ είμαι δυνατός Είμαι πνευματικός άνθρωπος Και δεν βγάζω την ανθρώπινη μου συμπεριφορά Και υποκρίνουν ότι δεν θίγω με. Αυτό έχει μια καινοδοξία Ποια είναι η καινοδοξία Λέω πείθα τον εαυτό μου Είμαι τόσο ταπεινός Και τόσο ικανός πνευματικά Που μου πράγματα πράγματι και εγώ δεν ενθύχθηκα Και εξηγηλώ τον εαυτό μου Και λέω έρεε μεγάλε ποιος είσαι <Κι <Κι> <Κι> Πόσα σου είπανε Και εσύ ατάραχος Είναι σημαντικό νομίζω να δούμε Την πραγματικότητά μας Το αν θυχθούμε, Είναι ανθρώπινο και δείχνει ότι είμαστε αδύναμοι δεν είναι κακό. Ποιο θα φύγει, θα, δει, θα δούμε ότι είμαστε έφθικτοι, εγωιστέ, πολύ καλά. Το θέμα είναι πώ το διαχειριζόμαστε μετά. Η ζωή μα δεν είναι είμαστε έτσι και τελείωσε. Θύχθηκα από αυτό. Είναι μεγάλη ευλογία. Γιατί θύχθηκα, Γιατί είμαι τόσο ευαίσθητο. Τι μου συμβαίνει, Πώ τόσο άρρωστο είμαι, Για να το δουλέψουμε μέσα μου. Να δουλέψουμε μέσα μα και να δούμε και να προχωρήσουμε. Για να μπορούμε να ελευθερωνόμαστε. Εν τέλει, το να μην θίγεται ο άνθρωπο δεν είναι μια πράξη καταπίεση. Είναι μια πράξη ελευθερία. Το χαίρεται και δεν θίγεται. Και χαίρεται και είναι, νιώθει ελεύθερο που δεν θίγεται. Δεν είναι ελεύθερο αυτό που δεν θίγεται. Δεν είναι εκείνο ο μίζερο που λέει Δεν θίγουμε, δεν θίγουμε. Και παρακολουθώ το κάθε τι και πείθω τον εαυτό που δεν θίγουμε. Και είμαι ένα σφιγμένος άνθρωπο. Πραγματικά, να δουλέψουμε σε μια πνευματική διάσταση και δεν θυγόμαστε, μέγιστη ελευθερία αυτό το πράγμα. Είμαστε άνετοι. Είμαστε γύφτη. Πάρα πολύ ο πράγματα σε γύφτο. Να έχει παντού τη και να χαίρεσαι. <laughs> να μην είσαι συγκεκριμένο στο διαμέρισμα σου, να την είναι όλα λαμπικαρισμένα και λέει εδώ είναι τα όριά μου. <laughs> ο γύφτο όπου θέλει πάει, τα απολαμβάνει όλα. <laughs> Θυμάμαι έφεγα προκθέσει ένα βόλτα να πάω και βλέπετε ένα αυτοκίνητο έναν γύφτο με έξι παιδάκια μέσα. Τρία μπροστά και τρία πίσω. Και ανήκει το χαιρετό, νόμιζα ήταν ε, Τούρκο, μου λέει, πάτε, είμαι φτυγημένο παππού. Ήταν όλα εγκονάκια του και χαιρόταν τη ζωή του. Εμείς οι χριστιανοί που δεν είμαστε υποτίθεται γύφτη, τέτοια χαρά δεν έχουμε. Είχε έξι εγκονάκια, όλα και κάτι όμορφα, χαιρούσα, βάζα τη μουσική εκεί. Και λέω τι είναι αυτός, μου ενθουσίασε. Ήτανε παοξής ή ήτανε γύφτος. Οπότε για να δούμε τι παίζει και τελικά μάλλον είπα ήταν, από... ήταν από το Δεντροπόταμο. Τέλο πάντων, κάτι άλλο. Όμω το Μία παρένθεση. Εξωτερικεύω όταν είπα, εκφράζω ότι θίγομαι. Δεν σημαίνει ότι εξωτερικεύω θυμό μου. Μην αρχίζετε να τσακώνεστε όλοι. <σχελίδι> Ενώ με τον εαυτό μου δηλαδή. Δεν πιέζεις τον εαυτό μου. Δεν βγάζω εκεί. Αύριο έχουμε ζευγάρι έχουν εδώ, παπάς είπε να χωντε εδώ πα να θυμόνουμε και να. Και αρχίζει το 300 ραντεβού την ημέρα, δεν γίνεται. Όταν ε, ζεις αρκετέ ώρε με έναν ανθρωπό που ε, από από κα, κακή συμπερισφορά, έφτιαξε φόβο. Ή αν, Ή αν, ναι. Πώς είναι τι θα κάνω να με ανακαλύσεις αυτό φόβο και Ή αν επανάλεγουν συγγνώμη. Αν φόβο εξαιτίας της συμπεριφοράς του, πως είναι δυνατόν να μπορέσεις να τον μαγαπήσεις, αφού φοβάσαι, και ο φόβος ξέρουμε καλό ότι Δεν υπάρχει αγάπη στο φόβο. Η αγάπη έξω βαλεί τον φόβο. Άρα δηλαδή εμείς θα τον χρειάζεται να τον, να τον αγαπήσουμε για να μην χωβόμαστε. Ένας άνθρωπος που φοβάται κάποιο τι σημαίνει, δεν αγαπάει τον εαυτό του να αγαπήσουμε τον εαυτό μα. Και τι του αγαπήσει ο άλλο, το κατά πάνω σου, Πάτε, πώ θα πει, Εγώ σου αγαπώ. Όχι, δεν με κατάλαβε. Αν φοβάσαι τον άλλο, σημαίνει ότι δεν αγαπά εσύ τον εαυτό σου. Δεν εμπιστεύεσαι τον εαυτό σου. Δεν αγαπάς τον εαυτό σου. Αν άγαπω τον εαυτό μα, είτε ψυχολογικά είτε πνευματικά, που σημαίνει τι, πνευματικά αγαπώ τον εαυτό σου σημαίνει ότι παίρνω την αγάπη του Θεού και νιώθω δυνατό. Ψυχολογικά έχω μια αυτοπεποίθηση. Και έχω δυνατότητα. Άρα. Τι είναι η αιτία του φόβου, δεν αγαπώ τον εαυτό μου. Πρώτα να αγάπησω τον εαυτό μου, να ισχυροποιηθώ και έχω δυνατότητα να αγάπησω και τον άλλο και να ελευθερωθώ. Πάντω, επειδή είμαστε ατελεί, η αγάπη μα είναι και αυτή ατελεί. Μόνο η αγάπη του είναι τέλεια και η διωχνίξη στο φόβο. Άρα, να τον πιέζω εγώ να αγαπήσω, όταν δεν στέκουμε στην παρουσία του, να γεμίζω αγάπη από αυτό, δεν μπορώ να αγαπήσω τον ανθρώπι μου. ακριβώ αυτό είπαμε, ότι χρειάζεται να αγαπήσω τον εαυτό μου. Αγαπώ τον εαυτό μου όταν το φροντίζω. Του δίνω αυτό που είναι τροφή πραγματική. Και μόνο στην παρουσία του Θεού μπορεί να δει αν υπάρχει αυτή η αριθμητική έννοια Σαφ... που δημιουργείται στον συναθρό μου. Mm, Σαφώ, μόνο με την αγάπη του Θεού. Αλλά επειδή ακόμα δεν είμαστε εκεί, προσπαθούμε μέσα από τα απλά καθημερινά να συνειδητοποιήσουμε κάποια πράγματα για να προχωρήσουμε στην αγάπη του Θεού. Και να ρωτήσω κάτι να Ότι όλοι είμαστε μέλη του σώματο του Θεού. Ο γι' αυτό είναι η Εκκλησία. Και περιπτώσει. αυτό ο άνθρωπο που εγώ δεν το έχω γνωρίσει, την να τον πόσο αυτά τα άτομα που ζουν έτσι Να σα καταλάβω. Η ας υποθέσουμε ένας πατέρας, κλείνει στο υπόγειο το παιδί του. Τα παιδιά του. Τα παιδιά του. Πώς μπορώ αυτόν εγώ, εγώ. Και εγώ, το παιδί που είναι είναι μια ξένη και δεν τον έχω γνωρίσει, νιώθω να τον αποβάμπλιο, δεν είναι άνθρωπο. Είναι μέλος του σώματος κυρίου και αυτός και ένας άνθρωπος είναι. Εκεί έχουν δυσκολία. Κοιτάξτε, κοιτάξτε. Κοιτάξτε, κοιτάξτε. Πού η και πρέπει να τον έτσι. Ε, είναι... <συσίλια> Για τα παιδιά, λέτε ή για τον εαυτό σα, <συσίλια> Για τα παιδιά, κύριε Κοιτάξτε, <συσίλια> ε, μην ζητούμε <συσίλια> μην ζητούμε <συσίλια> από λέπορους ανθρώπου πράγματα που, ανα, που ζητούνται από αγιασμένου ανθρώπου. Δηλαδή, αυτή η ψυχούλα λέει ταλαιπωρημένη να ζητάς τέτοια πράγματα είναι δυνατό αυτή η ψυχή όλη αυτή η ταλαιπωρία να σας πω δηλαδή τι συμβαίνει αυτή η ψυχή είναι ταλαιπωρή με αυτό το παιδί τι να ζητήσουμε από αυτή να αγαπήσει αφόσο δεν δέχθηκε αγάπη είμαστε ανόητοι και αυτή τη στιγμή το παιδί αυτό που δεν δέχεται το γονιό του είναι μια κίνηση προστασίας του γιατί εκείνη στιγμή που δεν, δεν δέχεται το γονιό του, αρνείται την μία αγάπη. Δεν αρνείται στην ουσία το γονιό του, στον το γονιό δεν αρνείται τον άνθρωπο. Αρνείται τη σκληροκαρδία. Αρνείται την απουσία αγάπης. Μη γίνουμε ανόητοι και φίκιστές. Δηλαδή, αυτό το παιδί εκείνη στιγμή που δεν δέχεται το γονιό του, δεν αρνείται στην ουσία τον γονιό του, αρνείται την πράξη του γονιού του, την ψύχρα δηλαδή, που του δέλει στη ζωή. Δεν μπορούμε να πετούμε κάτι τέτοιο. Και μέσα από αυτήν την ευαισθησία του, την του, θα έχει μια άλλη διάσταση ζωή σιγά σιγά, άλλη ευαισθησία που αυτή η ευαισθησία μέσα από τον αγώνα, δηλαδή ένα παιδί που είναι ταλαιπωρίαν έχει μια ευαισθησία, τελείως. Ένα παιδί που δεν έχει για αγάπη είναι τραυματισμένο και θα παλέψει στη ζωή του για να βρει μια ταυτότητα, να μπορέσει να πατήσει στη ζωή. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος που θα, θα, θα είναι πιο ουσιαστικός στη ζωή από ένα βολεμένο παιδί και αυτή η, η, η διαδικασία ζωής του για να μπορέσει να, βρει, να αποδεχθεί τον εαυτό του πρέπει, θα, θα του δώσει, δώσει μια εσωτερική οριμότητα που κάποια στιγμή θα σου οικονομήσει όταν είναι έτοιμος να δεχθεί και τον πατέρα του, τη μάνα του ποιο και είναι να δεκνύονται στην καρδιά του. Είναι δηλαδή διαδικασία και πορεία ζωής. Όχι μια στιγμή σωγκιά καλά να το δεχθεί. Είναι μια προστασία να ριθεί το πατέρα του. Ή τη ματέρα του που φέρθηκε έτσι. Μια προστασία. Αλλά επειδή όμω ο άνθρωπος αναζητεί μια ταυτότητα δεν μπορεί ο άνθρωπος να είναι ε, ανέστιος. Σου λέει δεν, δεχ, δεν με δεχθεί αυτό αυτός ο πατέρας μου. Πρέπει κάπου να, βρω, να, να πατήσω κάπου. Και θα έχει ένα διαρκή αγώνα να βρει που ανήκει. Να, να δει που υπάρχει αγάπη, να το ψάξει αυτό. Αυτό είναι μια πορεία ζωή που είναι σε μια γρήγορη σε αυτό ο άνθρωπος διαρκώς Και ταυτόχρονα του γεννάει και μια δεσκισία και μια άλλη αντίληψη πραγματό. Και έχει τέτοια πίεση εσωτερική πρέπει να την ξεπεράσει. Για να, και θα καταλάβω ότι αυ, για να ξεπεράσει αυτή τη δυσκολία κάποια στιγμή θα δει ότι θα την ξεπεράσει μόνο αν έρθει αντιμέτωπο με αυτό το γεγονό που, ε, που έγινε τι αναπάει. Άρα θα ξανασυνεθεί κάποιον πατέρα του. Και τότε, στην κρίσιμη στιγμή, μπορεί αυτό να δώσει, να αποδεχθεί τον πατέρα του, έχει την πράξη, και να ελευθερωθεί. Συγγνώμη για την οδοξία μα, στο πώ θα πούν οι άλλοι. Πότε ενδιαφέρουν πραγματικά για τον πλησίον, τον αγαπώ, και με ενδιαφέρουν οι λογισμοί του, και πότε. Υπήρχε στην απόψη του ξεναπτίχου μα, δεν ξέρω τι ήταν σήμερα, μεταξύ τη πραγματική αγάπη. Για τον ενδιαφέροντο και τον λογισμό του άλλου και πότε ενδιαφέρονται Γι' αυτό. Ένα πρώτο. Και δεύτερον, η κοινωνική διεκδίκηση των δικαιωμάτων μου, του δικαίου μου, απαγορεύει τον άλλον την αλλαγή και την αυτεπίγνωση. Η, η κοινωνική. Η κοινωνική των δικαιωμάτων <σχεσίλυνση> ναι, ναι, ναι. το Τ' άλλο το ξέχασες. Τα όρια μεταξύ αγάπης και λογισμών, δεν ξέρω. Αυτά και Κοιτάξτε, να Κοίταξτε, θέλετε να είμαστε ρεαλιστές. Έχουμε καινοδοξία και δεν έχουμε αγάπη. <Τι> Κινοδοξία έχουμε από αυτή τη βάση να ξεκινήσουμε. Να έχουμε επίγνωση των αδυναμιό μα και μόνο έτσι μπορεί να αρχίζει να γεννάτε αληθινή αγάπη για τον άλλο. Ναι, τον άλλο το βλέπουμε σαν εικόνα του Θεού ή σαν εικόνα δική μου, κατέφυγου μου που θα προσπαθήσω να. Ό,τι και να πούμε θα το βλέπει όπω θέλει. Το, το ότι είναι σωστό μπορώ να σου το πω, αλλά δεν μου αρέσει να λέω ποιο είναι το σωστό, να το παίζει ο ηρωκήρικα γιατί όλοι είμαστε χάλια. Το γνωστό... Το, φέρω, είναι... Εντάξει, το γνωστό είναι να το δούμε τον άλλο σαν εικόνα Θεού. Πολύ ωραία. Θέλει και παπά να το πει. <laughs> Ακριβώ έτσι είναι. Αλλά... Πώς λειτουργούμε όμως. Το βλέπουμε μέσα από τον μου, μέσα από τη δυναμία μας και πρέπει να πορευτούμε σε αυτήν την κατεύθυνση. Αλλά για να δω τον άλλο εικόνα Θεού, πρέπει να, να αναγνωρίσω ε, τον εαυτό μου την είναι εικόνα Θεού. Ότι είμαι πνοή Θεού και έχω αξία. Αν δεν αναγνωρίσω ότι έχω αξία ότι είμαι εικόνα Θεού και πνοή Θεύ, δεν μπορώ να προχωρήσω σε αυτό το πράγμα και... Τον αναγνωρίζει τον άλλο εικόνα αυτό δεν θα πει στο μυαλό μου Α, είναι εικόνα θεού, είναι εικόνα θεού. Θα βγει μόνο του εφόσον εγώ όντω βιώνω αυτό το γεγονό ότι είμαι ο εικόνα θεού. Πώ θα <συντα> βγει μόνο του, είναι μια πορεία. Όταν εγώ μέσα στην πορεία τη ζωή μου, σεβόμενος τον εαυτό μου, βλέποντα την χαρά, τη δύναμη που υπάρχει μέσα μου, που δίνει ο Θεό, τότε δηλαδή αναγνωρίζω στην προσωπική μου ζωή ότι εγώ είμαι ο εικόνα θεού, στον βαθμό που το ζω αυτό θα βγει και στον άλλον. Κοιτάξτε τα κατηχητικά τι λένε. Να αγαπά τον άνθρωπο ω εικόνα Θεού. Τώρα αυτά είναι ιστορίε γιαρκούδε. Το θέμα είναι εσύ ο ίδιος να, ζει, να είσαι όντω εικόνα Θεού, να λειτουργήσει τον εαυτό σου εικόνα Θεού με την πράξη σου, σεβόμενος την αξία που έχει, και αυτό δεν είναι δυνατό να μην βγει στη ζωή σου σε σχέση σου με τον άλλο. Η όλη σου ζωή θα είναι τιμητική για τον άλλο. Όσο εμεί περι, ε, ε, ε, περιφρονούμε τον εαυτό μα, όσο εμεί προσβάλλουμε τον εαυτό μα με τη ζωή μα. Έτσι θα προσβάλλουμε και τον άλλο. Στο βαθμό που τιμούμε στον τον εαυτό μας, με τη ζωή μας, έτσι ατιμούμε και τον άλλον. Δεν μπορείτε να διαχωρίσουμε αυτά ότι πρέπει εγώ να αγαπώ τον άλλο να τιμώ τον άλλον. Αυτό θα βγει. Αν εγώ η ζωή μου είναι τιμητική για τον εαυτό μου, αυτό θα βγει και στη σχέση με τον άλλο άνθρωπο. Αν είναι ανέντιμη ζωή μου, θα βγει η σχέση με τον άλλον. Πάλι πάλι με Λιλιο Περδεμένης μεταξύ που Λίσερ. Πότε αγαπάω ορθά τον εαυτό μου και πότε είναι ελευρωμένη στην άρρωστη κατάσταση της συμφυλακτίας. Δεν το ξέρω. Ο Πάτρερ λέγει ότι η βασιλιά του είναι να ναι. Η Βασιλεία των Άνων βιάζεται που σημαίνει τι Όλη η ζωή μου είναι στραμμένη προσωπικά προς τον Χριστό Και πολεμώ τα πάθη μου που η ρίζα τους είναι φιλαυτία Συμφωνεί Εκ των πραγμάτων αυτό Εάν υπάρχει θα είναι και ζούμε ένα διαρκής βιασμός των αγαπή τον άλλο Όχι γιατί με αναγκάζει ένα σύστημα ηθικό Ή ένα σύστημα των νόμων του Θεού Αλλά η καρδιά μου το έχει ανάγκη αυτό για να ζήσει Ανάλογα πόσο βιάζει σας λέω Αν είναι μια πράξη Στην οποία καταπιεζόμαστε Είναι μια πράξη ελευθερίας Είναι μια πράξη ε, ε, Την οποία ε, ε, ε, σ, Την επιλέγουμε συνειδητά Είναι απλώς μια πράξη Να υπακούσουμε σε ένα νόμο Έτσι Χωρίς λόγο Συγγνώμη. Αν κάποιος σου λέει ψέματα, δηλαδή, σου λέει κάτι που δεν είναι αληθινό. Πε του, σου μεγαλύτερο ψέμα. <Ρι> Όχι. Κοιτάξτε, αν κάποιος μου λέει ψέμα, πρέπει να βρούμε τους λόγους που γίνεται αυτό. Εμείς τι κάνουμε, μου λέει ψέμα, άρα δεν σέβεται τη σχέση μα Και εξοργιζόμαστε. Και βγαίνει μια στενοχώρια και λέμε είναι ανέντιμα τα πράγματα όμως, σωστό αυτό, είναι ανθρώπινο να το σκεφτούμε χρειάζεται όμως να δούμε και τους λόγους που άλλο άλλος μας λέει ψέματα και αν είναι δυνατόν αυτούς τους λόγους να τις αντιμετωπίσουμε για να αποκατασταθεί η σχέση Κοιτάξτε, άρα σας λέει ένα ψέμα που αφορά τον ίδιο, όχι τη σχέση σας δικαίωμά του Δικαίωμά του. Γιατί εάν σα λέει ψέμα που αφορά τον ίδιο, δεν σημαίνει είναι ψεύτικη σχέση, αλλά δεν είναι έτοιμο για να σα το πει. Όταν ήρθε ο χρόνο, θα σα το πει. Είναι κουτσοπόλη ο άλλο. Να συνεχίσουμε λίγο. Λοιπόν. Κάποιο που μα έχει αδικήσει, θεωρούμε ότι μα έχει αδικήσει ή μα έχει κατηγορήσει άδικα. Και νιώθουμε την ανάγκη ότι. Θα Εγώ τουλάχιστον νιώθω καλύτερα αν μου το πω. Νομίζω ότι είναι. Πάρα πολύ σωστό. Σωστό. Σωστό. Νομίζω είναι η πιο σωστή κίνηση. Αυτό θεωρώ ότι ήταν άδικο. Νομίζω είναι σωστή κίνηση αυτή. Λέει αν κάποιος με δικήσει Σκέφτομαι να το πω στον άλλο Έλα να δούμε τι συμβαίνει Νομίζω ότι με αδίκεις εδώ και εδώ Νομίζω πιο υγιή στάση Το πάθος της καινοδοξίας Είναι πολύ μορφό Και πολύ δυσδιάκριτο Γι' αυτό και κίνους που προσβάλλεται από αυτό Δεν το αντιλαμβάνεται αμέσως Οι επιθέσεις των άλλων παθών διακρίνονται αμέσως όταν έχεις κάποιο άλλο πάθος φαίνεται αμέσως αυτό δεν το καταλαβαίνεις έρχεται έτσι μια πονηρή σκέψη, μια αισθησία, ένα φούσκουμα, μια αισθητικά τι είσαι και γι' αυτό ευκόλως πολεμούνται από την ψυχή που γνωρίζει να πολεμεί τα πάθη αμέσως δηλαδή η ψυχή αντιστέκεται στι επιθέσεις και δια της προσευχής αποτρέπει τον πόλεμο η κακία όμω τη κενοδοξία επειδή είναι πολύμορφο, γι' αυτό καθίσταται και δυσκολοπολέμητος διότι σε κάθε πνευματικό έργο υπάρχει πλησίων και κοινοδοξία. Ό,τι και αν κάνουμε καλό, έρχεται κοινοδοξία. Όχι δε μόνο σε κάθε πνευματικό έργο, αλλά και σε όλες τις μορφές και εκδηλώσεις του βίου μας, υπάρχει δυνατότητα της κοινοδοξία. Δες τι λέει. Στο βάδισμα, στη φωνή, στα ρούχα, στην ομιλία, στην εργασία, στην αγρυπνία, στην ιστήση συμπροσευχή, στην, στην ανάγνωση, στην ησυχία εις τη ανεκτικότητα όταν είπαμε ρούχα μην τι σε γη την άλλη φορά θα δίνεστε καλά <laughs> όταν άλλο το λειτουργεί με ζή από αυτό το πράγμα ε. ο χριστιανός ο... χριστιανός τώρα είναι όμορφο να είναι περιποιημένο. να είναι προσεγμένος να είναι τακτοποιημένος δεν είναι κακό γιατί η είτε φορά. Είσαι περιποιημένος είτε όχι, είτε καινοδοξία. Κάποιος φορά ή ωραία θα λείπω, ωραία, πως δείτε και άλλος πειράσκεται, πως ασκητικός <σίλει> Άρα ούτως ή άλλως είμαστε χαμένοι, για αυτά είμαστε προσεγμένοι. <σίλει> <σίλει> <σίλει> Πολύ λιπιδοφόρο μήνυμα θα <σίλει> Δεν είναι λιπιδοφόρο. <σίλει> και έτσι και ποιος λέει, χαμένοι Αλλά θα είσαι αντιμένος καλά. Η την ησυχία, εις τη φιλάδελφων του ελαττω η όλα αυτά είναι υπάρχει δυνατότητα της καινοδοξίας διότι διόλων αυτόν ο διάβολο της καινοδοξίας προσπαθεί να πληγώσει με το τόξο του πάθους των στρατιώτη του Χριστού. Όποιος δεν μπορεί, αυτό που λέγαμε προηγουμένως, να τον ρίξει εις την καινοδοξία με την πολυτέλεια των ενδυμάτων αυτόν προσπαθεί να τον κάνει να υπερηφανευθεί με την τυποτένια στήτα. Και όποιον... Ο διάβολος δεν κατορθώσε να του φουσκώσει τα μυαλά με τους επένους των ανθρώπων διότι δεν ευρέθη κανείς να τον επενέσει. Αυτό τον κάνει να παραφρονήσει από την καινοδοξία με τη σκέψη ότι τάχα έχει τη δύναμη να υπομείνει αγωνγίστος στην περιφρόνηση και την ατιμία. Άστορα. <laughs> Ποιος. Ποιος? Ιδιαίτερα. στο ιδιαίτερα όποιον πάλι δεν μπόρεσε να τον πειράξει με την μόρφωση και τη ρητορική ικανότητα αυτό προσπαθεί τον να τον αναγκιστρώσει στο πάθος της κοινοδοξία με το δόλωμα της σιωπής ότι τάχα επέτυχε την ησυχία δηλαδή ένας οποίος δεν έχει ικανότητα ο για να το πει πώ τι ώρα που τα λες, τον κάνεις σιωπή και λέει είσαι σιωπηλό και ασκήσεις την ησυχία μπράβο σου αυτόν δε που δεν κατάφερε να αποχαυνώσει διαμέσου των φαγητών. Αυτό τον παγιδεύει με τον έπαινο των ανθρώπων επειδή νηστεύει. Και να μην και μακριγορό λέγω συντόμως ότι ο διάβολος της καινοδοξίας χρησιμοποιεί κάθε εργασία, κάθε συνήθεια του ανθρώπου ως για να επιτύχει των το σκοπών του. Και αναφέρει και κάπου αλλού, δεν ξέρω αν θα τα προλάβουμε σήμερα να το δούμε, ότι η καινοδοξία οδηγεί στην πτώση. Η καινοδοξία, δηλαδή η αίσθηση ότι κάτι σπουδαίο είμαι και πώς τα κατάφερα είτε το λέω με τον λόγο, είτε με τη σκέψη, είτε κρυφάμε στην καρδιά μου υπάρχει ο κρυφός εγωισμός που είναι πολύ επικίνδυνος αυτό λοιπόν γεννά τι εφόσον είμαι καλύτερος, καλός πρέπει να είμαι και καλύτερος από κάποιον γεννά την κατάκριση η εσωτερική κενοδοξία γεννά την εσωτερική κατάκριση και αυτό την πτώση τις αμαρτίες οι πατέρες συνήθως συνδέουν τις αρχικές αμαρτίες με την κατάκριση. Και την κατάκριση τη γεννάει καινοδοξία. Η καινοδοξία θα οδηγήσει ένα φούσκωμα, μια αίσθηση υπεροψίας έναντι τον άλλον. Άρα κατάκρισης. <coughs> Και αυτό θα οδηγήσει στην αμαρτία. Εάν θέλει ο άνθρωπος να αποφύγει την πτώση, την αμαρτία, τον χωρισμό από τον Θεό... Χρειάζεται να είναι συναισταλμένος εσωτερικά, να είναι προσγειωμένος, να μην θεωρήσει ότι κάτι σπουδαίο είναι κέκαμε. Και, και να είναι εποιικής συγχωρητικός με τους ανθρώπους, να έχει καλό λογισμό, να μην τους θάβει πριν την ώρα τους. ότι η Πώς εξηγείται αυτό Η καινοδοξία θα οδηγήσει στην κατάκριση, πολύ ωραία Η καινοδοξία γεννά μια αίσθηση υπεροψη... υπεροχή και υπεροψίας έναντι του άλλου Έτσι δεν έχει μείνει μια υπεροψία έναντι του άλλου Που σημαίνει εγώ είμαι καλύτερος από σένα και σε κρίνω Αυτό όμως γεννά ένα χωρισμό Δεν υπάρχει ισοτιμία, σχέση, ενότητα Η θεραπεία είναι να είμαστε ένα, να συγκαταβώ σε αυτό που είσαι. Πώ θα γίνει αφού δεν το καταλαβαίνω μόνο μου, θα δει μια αμαρτία που θα με κάνει να το καταλάβω. Και αυτή η αμαρτία που με κάνει πιο εύκολα από άλλε να το καταλάβω είναι κάτι αισθητό, εισαρκτική αμαρτία. Την οποία υπάρχει και στο σώμα σου και την βλέπει, την αντιλαμβάνεσαι. Αυτό σε, σε, σε συντρίβησε, ταπεινώνει. Και σε κάνει να δεις τον άλλο με ποιήκε και να είσαι φίλο με τον άλλο. Αντίστοιχα που ήσουν δάσκαλό του, είχε μια περιοχή και έκρινε τα πάντα, μετά γύρισε αδελφό του και λες και εγώ στο ίδιο Καζάνι βράζω, άστα να πάνε. Και αποκτά μια οικειότητα, μια θετικότητα με τον άλλον άνθρωπο. Δεν θεραπεύει το ένα, μπορούσαμε να το πούμε και αυτό ότι το ένα πάθος θεραπεύει το άλλο δεν είναι όμως το ένα θερα... πάθος που θεραπεύει το άλλο, είναι η μετάνη που θεραπεύει. Να πάω λάθος, να ναι, ναι. Το λέει με, με, με τρόπο να σου το πούμε σχ... δίνει ένα σχήμα για να δείξουμε αυτή την έννοια και αναφέρεται μάλλον για την κοινοδοξία σε αυτή την περίπτωση. Ναι, ναι. Αυτά λοιπόν που χρειάζεται έτσι να δούμε πιο άμεσα και πρακτικά που δείχνουν αυτή την ε, εχμαλωσία της κοινοδοξία είναι τι. Η αγωνία μας τι λένε οι άλλοι για μας. Τι γνώμη έχουν οι άλλοι για μας. Που αυτό γεννά τη σύγκριση. Πως είναι ο ένας, πως είμαι εγώ. Η αγωνία μας να μην εκτεθούμε. Να μην χάσουν οι άνθρωποι την καλή ιδέα που πιθανόν έχουν για μας. Μια, ας το πούμε, κατάντια, αν επιτρέπετε όρος καινοδοξία ξέρετε ποιο είναι. Όταν ο άνθρωπο είναι στα πρόθυρα του θανάτου του και αγωνίζεται για την ιστεροφημία του. Φανταστείτε ένα άνθρωπο να είναι μεγάλη ηλικία, να πλησιάζει τα τέλη του, ο Θεός να φυλάξει, μην πάθουμε τέτοια ζημιά, και η αγωνία μα να μην είναι σε ποια κατάσταση είμαστε, πώ να έχουμε άλλη δυνατότητα ζωή, αλλά να απασχολήσουμε τι θα λένε οι άλλοι για μα. Αν είσαι και πολύ φαντασιόπλεκτο, φαντάζεσαι την κηδεία σου πόσο κόσμο έχει. και τι λόγου βγάζουν για σένα. Και λες τι γίνεται και να φτιάχνεις σενάρια με το μυαλό σου. Είναι δυνατόν να μας δουλεύει έτσι η κοινοδοξία μας. Έχει συνδύει εξάμουνη. Πού έχει. Και την κυβεία του; Εσύ. <laughs> λοιπόν, ζούμε ψεύτικα και ανελεύθερα. Με το πρόσχημα του μη σκανδαλισμού υποκρινόμαστε. Στην ουσία δεν είναι αυτό που μας νοιάζει ο μη σκανδαλισμό. Είναι η μη έκθεσή μας. Μη σκανδαλίσουμε. Όχι. Μην πουτιαλίτες είμαστε. Η καινοδοξία, όπως είπαμε και πριν, δείχνει ότι δεν υπάρχει μέσα μας αγάπη. Και πώς εκφράζεται αυτό. Όσοι μας επαινούν είναι φίλοι μας και όσοι μας ελέγχουν είναι εχθροί μας. Με ποιους εμεί κάνουμε... Καλές σχέσεις. όποιοι λένε καλό λόγιο για εμάς Όποιοι μας προσεγγίζουν θετικά Τότε γίνονται οι φίλοι μας αυτοί, Οι δικοί μας άνθρωποι Και όποιος μας πει κάτι Είναι το εχθρός μας Πραγματικός φίλος μας Είναι αυτός μας λέει και την αλήθεια Οι άλλοι είναι κόλακε. Είναι δειλή, είναι ψεύτικη Είναι νοθευμένοι άνθρωποι Είναι νόθη φίλοι Δεν είναι πραγματικοί Εμεί μάθαμε με έναν γλειώδη τρόπο που τον ονομάζουμε χριστιανικών να λέμε τα ωραία πράγματα, όμορφα και καλυμμένα. Όμως ο αληθινός φίλος, ο γνήσιος και όχι ο νόθος, είναι αυτός που μας επισημαίνει τα λάθη για να μας προστατεύσει. Αυτά που βλέπει και μας τα λέει. Τι είναι αυτός που λέει ωραία λόγια και μας κολακεύει διαρκώς. Κολακεύεις συνήθω τον άνθρωπο που φοβάσαι, κολακεύεις τον άνθρωπο από το οποίο εξαρτάσε, κολακεύεις τους εξουσιαστές. Έτσι δεν είναι. Ποιο θα δει έναν υψηλά ιστάμενο κοινωνικά άνθρωπο για να τον κολακεύσει, η δυστυχία των εξουσιαστών είναι αυτή, ότι κανείς δεν τους λέει την αλήθεια και όλοι τους κολακεύουν. Ο εξουσιαστής, ο αξιωματούχος ζει την κόλαση της μοναξιάς του. Ζει σε μια γιάλα που όλοι του λένε ωραία λόγια και δεν έχει γνήσια σχέση μαζί του. Έχει ένα μόνο σύντροφο την καινοδοξία του. Τέτοιοι μπορεί να είμαστε και εμείς, μικροί εξουσιαστές που θέλουμε οι άνθρωποι να μας λατρεύουν, να μας αναγνωρίζουν. Και όποιο μας λέει κάτι στραβό, νομίζουν ότι μας εκθρονίζει από το θρόνο της ατομικής εξουσίας μας που φτιάξαμε. Είναι δυνατόν επίσης, κατά άλλους πατέρες, κα, κάποιοι πατέρες τον το, τονίζουν, θέλοντας να δείξει πόσο καταστροφή είναι η ίση η και η κενοδοξία. είναι ο διάβολος, ο αντίπαλος, ο αντικείμενος, να μην μας πρόχνει την αμαρτία για να καινοδοξούμε προτιμάει αυτό για η ισχυ, ισχυρότερη πτώση και παγίδα από την ίδια την αμαρτία η καινοδοξία γι' αυτό λέει κάποιος πατήρ καλύτερα να κριθούμε για έλλειψη παρά για ίηση αυτό μην το πάρετε σημαία για αμαρτία γιατί αυτό θα είναι καταστροφή μεγάλη το λέμε για παρηγορία. Γιατί αν κανείς πάρει αυτό και χαλαρώσει τη συνείδησή του θα κάνει ζημία να επαρνώθεις εαυτό του γιατί θα είναι αμετανόητο, Σύμφωνα ότι δεν έχει συνείδηση. Συμβούν ότι θέλει να ξεκλειστρήσει από τον Θεό γιατί νιώθει ότι καταπιέζεται. Αυτό είναι αμετανόησια. Το λέμε λοιπόν ως παρακλητ, παρηγορητικών λόγον ότι αυτό που μας σώζει είναι η αίσθηση της αδυναμίας μας. Την περνάει και η ώρα. <Εχου> έχουμε τόσο μπερδευτεί εσωτερικά και έχουμε ανατρέψει τόσο πολύ τι αξίες μέσα μας που δείστε αυτό είναι πάρα πολύ απλό αλλά ουσιαστικό και ζουμερό απαιτούμε την τιμή αντί την ατιμία Δες, προτιμούμε να μας τιμούν παρά να μας ελέγχουν παρά την ατιμία παρά την περιφρόνηση αυτό βεβαίως ένας, κάθε άνθρωπος το έχει ανάγκη να ακούει ωραία λόγια το είπαμε και στην αρχή αλλά ο τρόπος που προσεγγίζουμε αυτά τα πράγματα δείχνει και μια κατεύθυνση ζωής δείχνει μια μειονεξία δεν δείχνει μια εσωτερική ποιότητα που ο άνθρωπος ξέρει τι είναι το ουσιώδες, τι είναι το όμορφο ένα... ξέρει ποια είναι η ομορφιά της ζωής ξέρει ποια είναι η χαρά της ζωής δεν είναι να του πούν ωραία λόγια αλλά είναι να ανέχετε ευχάριστα τα άσχημα λόγια γιατί έχει ένα άλλο βάθος προσέγγισης τη ζωής του άλλο στοιχείο και εδώ τελειώνουμε για σήμερα είναι το άγχος. Η μεγαλύτερη, ένα από τις κυριότερες αιτίες του άγχους, ξέρετε ποιο είναι, είναι η ανάγκη μας για επιτυχία, είναι η τελειομανία μας. Να είμαστε σε όλα επιτυχημένοι, σωστοί, τέλεια, αναγνωρίσιμοι. Αυτή λοιπόν η τελειομανία, αυτό το ψυχικό και πνευματικό πάθος έχει ως βάση την κοινοδοξία. Γιατί καλή θέλει να είναι τέλειος για να αναγνωρίσει, να χαίρεται, να δοξάζει και να λατρεύει τον εαυτό του. Αυτά. επόμενη τρίτη έχει ο Θεός. Πώς έχουμε την επόμενη τρίτη? 28. Συγγνώμη. 28... 28... 21. 28. Έχουμε ακόμα τρίτη και τον Εύρη ξεκινάμε Δευτέρες. Από τον Νοέμβριο θα κάνουμε κάθε Δευτέρα. 9 ή 9,5 εκεί παίζεται να δούμε ό,τι όνειρο δούμε